Εξετάσαμε το προπερασμένο κηρυγμά μας τον τρίτο στίχο του 7ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος. Και ο τρίτος αυτός στίχος ήταν συμπλήρωμα των δύο πρώτων, οι οποίοι στοίχοι μας έλεγαν, μας έλεγαν, μας έλεγαν για την αξία του Θείου Λόγου, για την αξία του Λόγου του Κυρίου, του Λόγου του Κυρίου που έρχεστε εδώ και τον ακούτε. Διότι αυτό σας έχω πει και άλλη φορά, μην παρασύρεστε από τις φωνές μου, μην ενοχλείστε, αφήστε εγώ είμαι έτσι τώρα πάει είναι αυτός ο τύπος μου, ο μου εσείς μείνετε στα λόγια στα λόγια, τα λόγια τα λόγια, τα λόγια, μη χάνεις λέξη γιατί, <Κοίλιο> δεν είμαι αγίος, δεν είμαι αμαρτωλός και βρώμικος είμαι, αλλά, αλλά αλλά, τα λόγια είναι θεία λόγια αυτή τη βεβαιότητα να την έχεις <κοίλιο> και να είσαι βέβαιος και για κάτι άλλο αν διαπιστώσω στον εαυτό μου ότι παραχαράσω σκόπιμα Σκόπιμα το Ιερό Ευαγγέλιο να σε βέβαιος ότι θα πάνε να τα πετάξω ταράσα να σε βέβαιος να έρχεστε να μην γίνει ποτέ καλύτερα να πέσει κατάρα φωτιά να με κάψει παρά να γίνει κάτι τέτοιο αλλά αν πρόκειται να φτάσω σε αυτό το, το, το, το, το, το, το, το σημείο αυτό τότε, τότε να ξέρετε ότι δεν θα περιμένω να μου το πείτε εσείς θα έχω φύγει εγώ βοήθεια. θα έχω φύγει Όσο με βλέπετε εδώ πάνω, να έχει τη βεβαιότητα ότι ο λόγος αυτός που εκφωνώ είναι 100% 100% 100%, 100 λόγος Κυρίου. Χωρίς προσθήκη ή αφαίρεση. Δεν προσθέτω ούτε αφαιρώ τίποτα. Αυτό λοιπόν το λόγο του Κυρίου, στον καλά, έτσι μας είπε. Βάλ τον καλά με την καρδιά σου. Αυτό το λόγο του Κυρίου αυτό το λόγο του Κυρίου, βάλ τον μέσα σου βάλ τον μέσα σου και μην επιτρέψεις τον εαυτό σου ποτέ να βγει από μέσα σου έτσι είπε κρύψων λέει τα λόγια του Κυρίου κρύψων παρά σε αυτό βάλ τα μέσα στην καρδιά σου και για να σου δείξει ο Κύριος και να μου δείξει την αξία του λόγου του Είδε τι είπε ε φύλαξε λέει τα λόγια μου όσπερ όσπερ όσπερ το θυμάστε όσπερ κόρας ομάτων πως φυλάς τα μάτια σου να μην πέσει μέσα η παραμικρή σκονίτσα έτσι φύλαξε τα λόγια του Κυρίου και μην επιτρέψεις ποτέ στα λόγια του Κυρίου να πέσει μέσα η παραμικρή προσθήκη είτε θετική είτε αρνητική απαγορεύεται ο Κύριος δεν έχει ούτε ανάγκη διορθώσεως, ούτε ανάγκη εν αφαιρέσεως, τίποτα μην επιτρέψεις ποτέ όπως δεν επιτρέπεις στο μάτι σου να πέσει μια σκονίτσα μέσα, τίποτα απολύτως απαγορεύεται γιατί στραβώθηκες τότε έτσι μην επιτρέψεις ποτέ στον νόμο του Κυρίου που τον ακούς εδώ σας το επαναλαμβάνω απαραχάρακτον 100% μην επιτρέψεις ποτέ στον λόγο του Κυρίου να πέσει οποιαδήποτε προστίκι μέσα ποτέ είτε από τον άντρα σου είτε από το παιδί σου είτε από τη γυναίκα είτε από μπαμπά είτε από δεσπότη είτε από Πατριάρχη! όχι όχι όχι Θυμάσαι τι είπε ο Κύριος Μην ακούτε τους δεσποτάδες, μην τους ακούτε Μην τους ακούτε, μην τους ακούτε Η στο όνομα του Κυρίου ευαπτιστήκατε Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος Όχι στο όνομα του Χριστόδουλου και του κάθε Χριστόδουλου Θυμάστε τι είπε ο Κύριος Τι είπε στους μαθητές του όταν έφευγαν να πάρουν να κηρύξουν τα έθνη Τι τους είπε, θυμάστε, πορευθέντες Μαθητεύσατε, το ακούμε στα βαφτίσια αυτό. <Κι> πάντα τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του ιού και του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι <Κι> εδώ καλά. Πάμε παρακάτω. Διδάσκονται σε αυτούς. Θα τους διδάσκεται λέει ο Κύριος. Τι θα τους διδάσκεται. Τηρίν πάντα όσα ενετιλάμιν μήν. Θα τους διδάσκεται ότι είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν όλο τον νόμο της Αγίας Γραφής. Τα ακούτε κυρίες μου, okay. τα ακούτε, ε, εσύ τα ακούς, το ξέρω, αφήστε για τους άλλους λέω. Okay. Τα ακούτε κυρίες μου, τα ακούτε κύριε μου, τα ακούτε. Τιρίν πάντα δεν δικαιούσε να πάρεις γόμα, γομολάστηκα του σαντανά και να αρχίσεις να λες ετούτο που λέει η γεωγραφία δεν ισχύει σβήστο, τα όλο είναι λάθος σβήστο, τα άλλο είναι σαν αυτά που κάνουν κάτι παπάδες και κάτι δεσποτάδες καινούργοι, μοντέρνοι μοντέρνοι, προσευχηθείτε μην έρθει κανένας τέτοιος εδώ Θε προσευχηθείτε κάτι τέτοια κάτι δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει, δεν πειράζει νηστεία δεν πειράζει... Και βλέπεις δεσποτάδες πάνω σε τραπέζια, τρώνε, τρώνε, τρώνε, τρώνε, τρώνε, τρώνε, δεν το λέω να γελάσετε, να τα λέτε, τα λέω, για να μην παρασύρεστε και πεις αφού τρώει ο δεσπότης τα φάω κι εγώ, όχι. Όχι, άσε να ξεραθεί το λαρίκι εκείνο. Να μην ξε το δικό σου. Ας πούμε. Ότι οι γελοφύλοι σου λένε τα ξέρουν αυτό ο παπάς. Τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουνε, ξέρουνε, ξέρουνε, ξέρουνε ότι τα πάνε γυρεύοντας. Ξέρουνε. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι ο συνονόμος του κυρίου. Mm. Δεν σημαίνει ότι επειδή τρώει ο παπάς θα πας και εσύ. Όχι κύριε mm -hmm. Άσε να κολλαστεί εκείνος. Και μάλιστα αν έχεις και το στένος και τη δύναμη και τα κότσια και στο συνιστό αυτό, να πας κρυφά στον παππούλι, στα αυτή του και να του πεις, παππούλι, ντρέπουμε για τα ράσα που φορείς. Ντρέπουμε, πάτερ μου. Ντρέπουμε. Λυπάμαι. Λυπάμαι, παππούλι μου. Λυπάμαι. Σας παρακαλώ σταμάτα. Μην ξαναμιλήσεις από κάτω, σε παρακαλώ. Μην ξαναμιλήσεις, κάνουμε τη χάρη. Πέρνα από το αυτί του, να μην το προσβάλλεις, να το ακούσει ο κόσμος, πέρα από το αυτή του και πες του, παπούλι, Δρέπουμε για τα ράς αποφοράς. Δρέπουμε. Γιατί, γιατί είσαι ξεδιάντροπος και υβρίζεις τον νόμο του Κυρίου και δίνεις παράδειγμα για τους πιστούς, δυστυχώς, που θα έπρεπε να είσαι το υπόδειγμα. όσα είναι τη δηλα... θα όλα σας... θα σας φάω ένα δεκάλεπτο σήμερα τελείωσε δεν θα κουνηθεί καμία από τη εδώ εδώ θα πεθάνετε σήμερα λοιπόν, τελείωσε <κοί> τελείωσε <Τηρίν> πάντα <κοί> όλα θα τα τελείσεις δεν, δεν έχεις δικαίωμα να διαλέξεις και μη βγεις ποτέ και πεις και πεις και εσύ που λένε μερικές φάει εσύ και την αμαρτία την έχω εγώ Τότε και να μην φάει η άλλη, ήδη την αμαρτία την έχει πάρει. Ακόμα και αν την τηρήσει εκείνη, εσύ την αμαρτία ήδη την έχει πάρει. Και κόλασε σε περιμένει γι' αυτό που είπε. Ακού τη πάντα, πάντα. Mm. Και αν βλέπει πολλά που δεν τα τηρεί από το Ευαγγέλιο, κι εσύ κι εγώ, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να πούμε Εθαίρε στη χώρα μα στη χώρα μας στους αμαρτωλούς που παραβιάζουμε τις εντολές σου. Εκείνο θα το δεχτεί ο Κύριος πολύ πιο καλά και πολύ πιο ευχάριστα από το να πεις, προκειμένου να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, να πεις άστα ρε του τα δω, άστα του τα δω δεν είναι τίποτα, δεν πηγαίνετε στα σοβαρότερα. <ΣΣΣ> Όχι φίλε. Γιατί όλα όσα έγραψε το χεράκι του Κυρίου μας, όλα είναι σοβαρότατα. Φύλαξε τον ώμο μου, λέει ο Κύριος, ως περκόρας ομάτων, όπως φυλάς τα ματάκια σου. Και περίθου σεις δακτύλις. Mm -hmm. Πώς φοράς το δαχτυλίδι εσύ γυναίκα και θες να φαίνεται και καμαρώνεις γι' αυτό και θες να τρέξουν οι φιλενάδες να σε συγχαρούν για το ωραίο και πανάκριβο δαχτυλίδι που φοράς το χέρι σου. Έτσι, λοιπόν, λέει. Να καμαρώνεις, τι ούτω τρόπος να καμαρώνεις και για τον νόμο, μου λέει ο κύριος και να μην τρέπεσαι και να μην κρύβεσαι όταν τηρείς τον νόμο του κυρίου. Πω, mm -hmm. Το πού έρχονται μερικές, πω, πω παπούλι και τώρα έχω την Κυριακή, εγώ να πάω σε ένα γάμο και τι θα τους πω τώρα, ότι νυστεύομαι! Mm -hmm. Τι θα τους πεις, δεν τρέπεσε Δεν τρέπεσε Αντί να καμαρώνεις για τον νόμο του κυρίου, σκέφτεσαι τι θα πεις. Αντί να τρέπονται εκείνοι που θα τρών τρέπες εσύ που, που τηρείς τον νόμο του Κυρίου το απλούστα το θα πεις το απλούστατο θα πεις και το απλούστα το είναι σας παρακάτω εγώ δεν τρώω σας γιατί δεν τρως είναι νηστεία. Απλούστα το πράγμα είναι σαρακοστή, είναι το ένα είναι... δεν τρώω αδερφή μα δεν έχει μάθει. δεν τρώω αδερφέ δεν τρώω, Ούτε το ένα τίποτα Ό,τι λέει ο νόμος του Κυρίου Δεν τρώω αδερφέ μου Άμα τον αγαπάς τον νόμο του Κυρίου Ως περκόρα σωμάτων Ως περκόρα σωμάτων Δεν καταδέχεσαι να τον παράγω Άσε τι οι άλλοι Και τι θα πάνε να κάνεις τον δάσκαλο στους άλλους Όχι για να πάει να πιάσει τον γιακά τον άλλο γιατί τρώει ας ξέρει και μόνο που άκουσε ότι εσύ δεν τρώσεις και ότι είναι νηστεία ήδη έπιασε το μήνυμα θέλει να φάει ας να φάει όχι <Τοχι> κύριε, δεν τρώω. μα τρώει ο δεσπότης δεν με νοιάζει ας να φάει ο δε δεν τρώει <Τοχι> <Τοχι> γιατί γιατί είναι νόμος κυρίου και στον νόμο του Κυρίου δεν παίρνει, αδερφοί μου, νερό το κρασί. Δεν παίρνει. Ο νόμος του Κυρίου είναι απαράβατος. Και εγώ, παπάς και ο κάθε τεσπόδης δεν είναι κανένας, τίποτα δεν είναι σκουλίκια, είμαστε βρωμερά και ακάθαρτα, που αν θα τολμήσουμε να βάλουμε το χέρι στον νόμο του Κυρίου και να πούμε, δεν ισχυτούντο, δεν ισχυτάλω, δεν ισχυτάλω, δεν ισχυτάλω, όχι τότε θα σε σβήσει είπε ο Κύριος έτσι είπε δά να δάν με έμπροσθεν των ανθρώπων αρνίσω με αυτόν κακό. ακούς θα τον αρνηθώ όποιος με αρνηθεί θα τον αρνηθώ προχωράμε παρακάτω τώρα δύο στίχους ακόμα θα προχωρήσουμε δύο στίχους ακόμα και μετά θα κόψουμε την πίτα Τους διαβάζω τους στίχους. Ίπον την σοφίαν σύν είναι την δε φρόνησιν γνώριμον περιποίησαι σε αυτό. Ή να σε τηρήσει από αλοτρίας και πονηράς, Εάν σε λόγη τη προσχάριν εμβάλλεται. Αυτή είναι η δύο επόμενη στίχοι και εδώ ακριβώ κλείνει και η πρώτη παράγραφο του 7ου κεφαλαίου των παρομοιών του Σολομόντο. Τι λέει εδώ αγαπητοί μου αδερφοί. Πάλι ο κύριο παρουσιάζει το μέγεθος και το κάλλος και την ωραιότητα του λόγου του και τι λέγει είπων την σοφίαν σύναδελφήν είναι την σοφία μου λέγει τον νόμο μου τον νόμο μου τις εντολές μου να τις έχεις Όπω έχει την αδελφή σου. Κι αν την αδελφή σου δεν την πολύ αγαπάς έχει τη σοφία του Θεού σαν το παιδί σου που φαντάζουμε ότι το αγαπά. Κι αν και το παιδί σου το αγαπάς έχει τη σοφία του Θεού σαν τον άντρα σου, σαν τη γυναίκα σου που και εκεί υποθέτω ότι τους αγαπάς τι θέλει να δείξει εδώ ο Κύριος ότι ο νόμος του Κυρίου πρέπει να είναι το πλέον Αγαπημένο πρόσωπο, γιατί είναι πρόσωπο ο νόμο του κυρίου. Πρόσωπο είναι. Δεν, είναι χαρτί, δεν, είναι, δεν είναι γράμματα. Λάθο κάνετε πολύ Δεν είναι. Ο νόμο του κυρίου, η σοφία του κυρίου είναι πρόσωπο. Γιατί στυλ λέει, ύπον την σοφία, τη είπα λέει τη σοφία. Τη είπα. είπα. Με άκουσε η σοφία, με άκουσε. Ήπον την σοφία σημαίνει κουβεντιάζω με τη σοφία και για να κουβεντιάζει με τη σοφία ο κύριο για να κουβεντιάζει σημαίνει ότι η σοφία είναι πρόσωπο ομιλεί και ακούει το πλέον αγαπημένο σου πρόσωπο να είναι η σοφία του Κυρίου ο νόμος και άμα τον αγαπάς τον νόμο του Κυρίου ποτέ δεν θα βγει από το στόμα σου η λέξη δεν πειράζει δεν είναι τίποτα ποτέ αν τον σέβεσαι και αν τον αγαπάς τον νόμο του Κυρίου ακόμα και εκεί που πέφτουμε σαν άνθρωποι χωρίς να το καταλάβουμε ακόμα και εκεί θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ και θα λέμε Θεέ μου σε πίκρανα γιατί δεν το κατάλαβα μου ξέφυγε δεν το κατάλαβα δεν το πήρα χαμπάρι πολύ δε περισσότερο όταν Παραβιάζεις τον νόμο του Κυρίου εσκεμένα, εκεί σημαίνει πλέον ότι σε θρασείς, ότι σε αυσεβείς, εκεί τον νόμο του Κυρίου δεν τον υπολογίζεις. «Είπον την Σοφίαν συν αδελφήν είναι, αγάπησε λέει τη Σοφία όπως αγαπάς την αδελφή σου, όπως αγαπάς ένα αγαπημένο σου, πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο». την δε φρόνησιν γνώριμον περιποίησε σε αυτό ποια είναι η φρόνησης άλλη η σοφία άλλη η του Θεού ποια είναι η φρόνησης ξέρεις ποια είναι η φρόνησης η διάκρισης ποια είναι η διάκρισης παράδειγμα θα σου πω γιατί δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αλλιώτικα ένα παράδειγμα θα σου πω τώρα με βλέπεις εμένα και έχω αγγίξει την Αγία Γραφή και σου διαβάζω και όταν πας στο σπίτι σου, ακούς την πόρτα, κάποιο σου χτυπάει. Πας και ανοίγεις, τι βλέπει Έρχεται ένα κύριο με μια γραβάτα και με μια Αγία Γραφή ανοιγμένη και σου λέει, ήρθα να σου μιλήσω για το Χριστό. Αγία Γραφή και εγώ, Αγία Γραφή και αυτός. Τι είσαι Κύριε Μάρτης του Ιωχωβά. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει να διακρίνεις, ποιος λέει το σωστό και ποιος λέει το λάθος, είναι η διάκριση του Θεού, γι' αυτό λέγεται και διάκριση, να ξέρεις να διακρίνεις το σωστό από το λάθος. Σου είπα εγώ, Τετάρτη και Παρασκευή και Σαρακοστές, νηστεία! έρχεται ο δεσπότης, έρχεται ο παπάς, έρχεται ο πατριάρχης και λέει όχι, φάτε. εδώ χρειάζεται η διάκριση εκ μέρους σου ποιος είπε το σωστό και ποιος είπε το λάθος μα δεν μπορώ να καταλάβω, μπορεί. έχεις από μέσα σου τη φωνούλα του Αγίου Πνεύματος που σου λέει «Ε, άσε Τι λέει ο Πατριάρχης ο Πατήρ Τιμόθεος λέει το σωστό υπογράμμισε το αυτό ο Γιώργης λέει το σωστό μπα να λέει ο Πατριάρχης ότι θέλει κράτα το αυτό αυτή είναι η διάκριση γιατί ερχόνται πολλοί και μου λένε Παππούλη λέει τι είναι αυτά που λέει το ράδιο πολλές φορές λέει βάζουμε το ράδιο να ακούσουμε και ακούμε μέσα δεν πειράζει το ένα δεν πειράζει το άλλο δεν πειράζει η γιστία φάτε και λίγο λάδι κάντε και λίγο αυτό δεν πειράζει και λίγο γάλα τα παιδιά και η δικιά σου η διάκριση που είναι εσένα τι σου λέει η διάκριση του Θεού στο μυαλό σου τι σου λέει μη μου παριστάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις έχεις τη διάκριση και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αλλά και αν δεν ξέρεις πήγαινε να φωτιστείς εκεί στο πνευματικό σου και σας έχω πει ψάξτε να βρείτε πνευματικό όπως ψάχνεις για το γιατρό και θες να βρεις γιατρό πεπειραμένο θες να βρεις γιατρό συνεπή στην αποστολή του δεν θες να βρεις κανένα φακελάκια κανέναν όχι ε, χειρούργο, όχι χειρούργο, κανένα χασάπι και ψάχνεις να βρεις πραγματικά γιατρό σωστό, έτσι θα ψάχνεις να βρεις και καλών ιατρών της ψυχής σου, καλόν πνευματικό. Έτσι είναι αδερφοί μου. Να ποια είναι η διάκριση Την δε φρόνηση λέει Γνώριμον περιποίησες σε αυτό Και τη φρόνηση έχετε και αυτή λέει σου συγγνώμη και για τη φράση μου Αλλά έτσι αυτό σημαίνει Τι λένε άλλο Χρησιμοποιώ άλλωστε μία φράση που τη λένε οι νέοι σήμερα Είναι ο κολλητός μου λέει Αυτός είναι κολλητήμον Ε λοιπόν κολλητή σου, σου Να έχει την φρόνηση Την διάκριση Μην τον αποχωριστείς ποτέ μην την αποχωριστείς ποτέ την φρόνηση του κυρίου μας γιατί δύο λεπτά και τελειώνω γιατί να το κλείνω το βιβλίο; ή να σε τηρήσει λέει από γυναικό σαλοτρίας έχει λέει τη σοφία του Θεού και τη διάκριση και αυτά τα δυο θα σε φυλάξουν από πονηρή γυναίκα, λέει, για σας τους άντρες, για μας τους άντρες. Και φυσικά αυτό συμβαίνει, έχει συμ, και για σας σημασία και σας θα σας φυλάξει από πονηρούς άντρες. Θα μου πείτε εμάς παππούλοι τώρα, τώρα που θυμήθηκε, τώρα που είμαστε 80, Τώρα που είμαστε 70, τώρα που είμαστε 90, μας μιλάς για ηθική, μας μιλάς για παρθενία. Βεβαίως χαίρομαι που βλέπω και νέους ανθρώπους, βεβαίως είναι πολύ ευχάριστο αυτό και μπράβο που έρχεστε και να έρχεστε και να φέρετε και άλλους, όχι για, για το κύριο το δικό μου, για να ωφεληθούν οι άνθρωποι, να ωφεληθούν αλλά καλά για τα παιδιά θα μου πείτε ναι, αλλά για εμάς τώρα γυριές γυναίκες, γέρι άνθρωποι τώρα μας μιλάσει ηθική παράδειγμα μην γελάσετε όποιος γελάσει θα φάει, θα φάει καρπαζά σας το λέω να το ξέρετε όποιος γελάσει θα κατέβω κάτω προσέξτε καλά λοιπόν επήγα σε, σε ένα χωριό ξομολογήσου Βλέπω και μπαίνει στην πόρτα να έρθει να ξομολογηθεί στο ναό ένα γεροντάκι το οποίο ερχόταν με δύο μαγκούρες και τον βαστάγανε και δύο άνθρωποι από τα χέρια, δύο παλικάρια. Ο ένας ήταν ο γαμπρός του, ο άλλος ήταν ο γιος του. Τον έφεραν εκεί, τον ακούμπησαν πάνω στην καρέκλα λέω «γέροντα, πόσο χρόνον είσαι» 98 παρακαλώ Δεν το ξεχνάω Δεν το ξεχνάω 98 Του λέω τι έχεις γέροντα Τι αμαρτήματα σε βαραίνουν Ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος Πολύ πνευματικός Σας βεβαιώ Τι μου είπε πρώτο αμάρτημα Πρώτο αμάρτημα ο μου λέει μου έρχεται να βιάσω την υπηρέτρια εσύ εσύ που σε σέρνουν εσύ που σε πάνε αγκαλιά εσύ που πας με δυο μαγκούρες εσύ 98 χρονών εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ, εσύ. μάλιστα τα ακούσατε είναι καμιά εδώ μέσα 98. Καμιά δεν. Κανένας εδώ 98. Καλά ξέρω οι γυναίκες δεν τη λέτε την ηλικία σας. Εσείς είσαι από εδώ μήπως καμία εδώ. Όχι. Δεν <στοί> είναι. <Όχι>. Λοιπόν. <στοί> <στοί> από σας μπορεί να είναι καμία αλλά δεν το λέτε. <στοί> λοιπόν. <στοί> λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν. Τα ακούσατε. Τα <στοί> <στοί> <στοί> ακούσατε. Τα ακούσατε, τα ακούσατε, τα ακούσατε, τα ακούσατε, ακούσατε 98 χρονών Ανάπηρος Και πνευματικό άνθρωπος παρακαλώ Να σας πω και άλλο ένα Άλλο ένα και τελειώνω Σας συνιστώ να πάρετε ένα βιβλίο Που λέγεται γεροντικών. Γεροντικόν γεροντικών <Και> τι είναι το Γεροντικόν; είναι ένα βιβλίο πνευματικότατο εδώ βρείτε στα βιβλιοπολία της πόλης μας τα πνευματικά, τη ζωή, το σωτήρα την αποστολική διακονία κλπ και εκεί μέσα στο γεροντικό γράφει ιστορίες πνευματικές ιστορίες από αγίους γέροντες Λέει λοιπόν για ένα γέροντα το εξή. Κάποτε λέει αυτός ο γέροντας ασκητής, χρόνια, 70-80 χρόνια μέσα στην έρημο, από μικρό παιδί. Όταν έφτασε 95 χρονών δεν πρόσεξε το λογισμό του. Τα ακούτε? Δεν πρόσεξε το λογισμό του. 95 χρονών παρακαλώ, 95 χρονών. Πήγε ο Σατανα στο μυαλό του και ξέρεις τι του είπε, τι του είπε, τι του είπε. Δεν του κλείσε την πόρτα του σατανά, δεν του την έκλεισε. Και του λέει εσύ γερος άνθρωπος λέει, θα πεθάνεις λέει έτσι, πώς αντέχεις και άμα ο Θεός λέει σου δώσει άλλα ή άλλα 30 χρόνια πώς θα αντέξεις λέει εσύ χωρίς γυναίκες, χωρίς τέτοια τον κράτησε το λογισμό αμάρτησε μην κρατάς το λογισμό. από εδώ γεννιέται η αμαρτία λέει ο Παστρός Παύλος από, από εδώ μπήκε στο μυαλό διώχτων άμα το κρατήσεις από εδώ πάει εδώ στην καρδιά και γίνεται επιθυμία τον άφησε το λογισμό ο καλόκαιρος 95 χρόνων κατέβει και εδώ, στην καρδιά. Έγινε επιθυμία. Και αφού τον ζάλισε ο διάολος κυριολεκτικά, παίρνει τον παστούνι του κούτσα-κούτσα να κατέβει στην πόλη να πάει στις πόρνες. Μην κατηγορήσετε. Δεν μου παριστάνετε εσείς τις θεούσες. Σας τη χειρότερες. Λοιπόν... Καθώς κατέβαινε τον λυπήθηκε ο Κύριος και στέλνει άγγελο Κυρίου μπροστά του τον είδε με τα άσπρα τα φτερά «Πού πας» λέει Γέροντά πήγε του λέει «Κάνεις την άκρη» «Πάω» λέει «Κάτω» Ναι παρέθηκα» «Πάω στις πόρνες» Γέροντά μου του λέει «Τι λες» «Κατάλαβες τι πάνε να κάνεις» «Εσύ» 95 χρονών άνθρωπος που 80 χρόνια περίπου έχει φάει τη ζωή σου με μετάνιες με νηστείες με προσευχές, με αγρυπνίες εσύ πά να τα χάσεις όλα δεν κατάλαβες του λέει ότι αυτός είναι σατανικός λογισμός που ήρθε ο διάολος τώρα στα γεραματά σου εσύ αύριο θα πεθάνεις του λέει Ποιο θα πεθάνω του λέει, μου είπε λέει, μου είπε ότι θα πεθάνω σε 30, ποια 30 χρόνια του λέει, εγώ είμαι άγγελος Κυρίου του λέει, αύριο μεθαύριο πεθαίνει, γύρινα πίσω, γύρισε πίσω ο καημένος, τον πρόλαβε ο άγγελος, τον λυπήθηκε ο Κύριος, γύρισε πίσω, έπεσε κλαίοντας μετενόηση, δύο μέρες μετενόηση, τον πήρε ο κύριο. Αγίας, Τα ακούτε αδερφοί μου, δεν τα λέει μόνο για τους νέους να φυλάξει τους νέους μόνο από γυναικώ αλωτρίας και πονηρά. και ούτε το λέει μόνο για τα κορίτσια να τα φυλάξει ο Κύριος από αγόρια αλώτρια και πονηρά Όχι. για όλους το λέει και για σένα και ασύ σε γριά Ήρθουν. Ξέρετε πως έχω ακούσει. Εσύ δεν ξέρεις ρε. Δεν ξέρετε ρε. Εσείς, εσείς, εσείς θα στόχο το έχω ξαναπεί. Εσείς ξέρεις τι γίνεται μόνο στον εαυτό σου κι αν το ξέρεις και για εκείνο. Γιατί πιστεύω και εκείνο δεν το ξέρεις. Εγώ, εγώ, στη μισή πάντρα ξέρω. Οπόμενος μιλά, μιλάς, μιλά. Και κυρίως μην σε το να γελάσεις ποτέ. Λοιπόν, τελειώσει. Συγκωθείτε. Το περιμένατε, είναι αλήθεια. Κι εγώ το περιμένα, αλλά το ξέχνακα. Και το φλουρεί μια εικόνα, όπως πάντα. <Και> Πριν αρχίσω, <Και> σας είπα... το προπερασμένο Σάββατο να κάνετε προσευχή, το θυμάστε να κάνετε προσευχή διότι ο θρόνος της Πάτρας χειρεύει αν όχι ακόμα επισήμως πάντος χειρεύει και είναι θρόνος ο οποίος τον οποίον μάλλον τον βλέπουν και τον γλυκοβλέπουν και τον καλοβλέπουν πολύ άλλοι μεν επειδή πραγματικά τον αγαπούν και θέλουν να προσφέρουν. Και άλλοι διότι θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Άλλοι, μεν διότι τον βλέπουν σαν θρόνο θυσία και είναι έτοιμοι κυριολεκτικά να θυσιαστούν γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Και άλλοι τον βλέπουν σαν ένα θρόνο φιλοδοξίας και ένα χρόνο για να αποκτήσουν πολλά χρήματα ένα χρόνο μια αγελάδα παχιά να την αρμέξουν για τα καλά <Συκλή> σας τα είχα πει αυτά τα θυμόστε. Λοιπόν, τώρα, ήρθαν τα πρώτα μαντάτα. Φαίνεται ότι κάνετε προσευχή. Φαίνεται ότι αρχίσατε να κάνετε προσευχή και ο Κύριος ακούει τις προσευχές σας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μη σταματάτε συνεχίστε, συνεχίστε, συνεχίστε. Θα μου πεις γιατί τα λες αυτά; Εγώ ξέρω περισσότερα από εσά. Το παραδεχόστε; Το παραδεχόστε. Άλλωστε γι' αυτό κάθεμε και εδώ. Έτσι και παριστάνω το δάσκαλο. <laughs> Δεν είμαι δάσκαλος, μαθητής είμαι, αλλά εμβασμέντος ξέρω περισσότερα από εσά. Επομένως, κάτι ξέρω εγώ που σας το λέω, κάτι ξέρω εγώ, ήρθαν τα πρώτα μαντάτα, ήρθαν οι πρώτες απαντήσεις του Κυρίου, που εσείς δεν τις έχετε καταλάβει και ούτε θα τις καταλάβετε. Εγώ όμως, όχι μην βγάζετε συμπεράσματα, άμα είναι εγώ θα σας πω. Εγώ όμως ξέρω ο Κύριος μας έστειλε τα πρώτα μαντάτα και είναι πάρα πολύ ευχάριστα Είναι ευχάριστα θα μου πείτε Δεν άκουσες εχθές, προχτές τι έλεγε ο Τριανταφυλλόπλος Δεν άκουσες, δεν έβαλες τηλεόραση να ακούσεις που έφριξε το Πανελλήνιο έφρυξε το Πανελλήνιο με κάποιον ιερωμένο ο οποίος μη μιλάτε δεν, δεν κρύβω τίποτα σας έχω κρύψει ποτέ τίποτα όχι. όχι η γλώσσα μου βλέπετε δυστυχώς ή ευτυχώς έχει αυτό το καλό ή το κακό γίνεται ροδάνη και τα λέει όλα δεν βαστάει τίποτα Καλό ή κακός να λέω όλα και επομένω μην να Εσεί Εσείς μόνο να είστε έτοιμοι να κλάψετε και όχι να γελάσετε, γιατί άμα γελάσετε δεν είστε χριστιανοί. Να είστε έτοιμοι να κλάψουμε, να κλάψουμε. Είδατε λοιπόν, έφρυξε το Πανελλήνιο με ένα αρχιμαντρίτη και με ένα δεσπότη και με κάτι άλλους κληρικούς και με κάτι άλλους δικαστικούς και εκεί ακούστηκαν πράγματα φοβερά. Ακούστηκαν ανηθικότητες, ακούστηκαν κομπίνες, ακούστηκαν σκάνδαλα οικονομικά ακούστηκαν καταχρήσεις οικονομικές ακούστηκαν, ακούστηκαν ακούστηκαν, ακούστηκαν με αποδείξεις, τα δέχεσαι θα μου πείτε, τα πιστεύεις Απάντηση. ούτε τα αποδέχομαι αλλά ούτε και τα απορρίπτω την αλήθεια δεν θέλετε να σας λέω την αλήθεια λέω ούτε τα αποδέχομαι αλλά ούτε και τα απορρίπτω δεν ξέρω δεν τα είδα δεν είμαι ούτε αυτόπτης ούτε αυτή κοσμάρτης και επομένως δεν έχω ούτε να επιβεβαιώσω αλλά ούτε και να απορρίψω Και επομένως εδώ εσκύπτει το ερώτημα είναι αλήθεια αυτά αδερφοί μου εδώ σας παρακαλώ να προσέξετε πάρα πολύ ακόμα κι αν είναι αλήθεια ακόμα κι αν αυτά τα οποία υπόθηκαν είναι πραγματικότητα ακόμα κι αν είναι πραγματικότητα θα πρέπει εμείς οι χριστιανοί να έχουμε υπόψη μας τα εξής τα έχω φωνάξει αλλά με κατηγοράγατε κάποτε με κατηγοράγατε εσείς εδώ πέρα μάλιστα εσείς εδώ εσείς, εσείς εδώ σας ξέρω καλά Βγαίνετε, καλά, βγαίνετε όξο δεν προλαβαίνετε να πατήσετε το πόδι σας όξο στο σκαλί και αρχίζει το κουτσομπολιό μωρέ σας ξέρω καλά λοιπόν σας προσβάλλω εσείς με προσβάλλετε όχι εγώ εγώ καλά σας κάνω και σας προσβάλλω εσείς προσέχετε να μην ανοίγετε τη γλώσσα σας λοιπόν τα... όχι όλες υπάρχουν ξέρω εγώ αν υπάρχουν εξαιρέσεις θα το δείξετε στην πράξη θα το δείξετε Λοιπόν Τι σας έχω πει Στο όνομα Τίνος βαφτιστήκατε Το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Το όνομα της Αγίας Τριάδος Έτσι δεν γίνεται yeah. Όταν σας βαφτίσε ο παπάς Και όταν βαφτίζουν μέχρι σήμερα οι ιεροί Τι λένε βαπτίζεται ο δούλο του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν έτσι δεν είναι ωραία επομένως λοιπόν αν ακούσεις ποτέ ότι η Αγία Τριάδα σε κορόιδεψε τότε να ανοίξεις την παλκονόπορτα και να πέσεις κάτω και εγώ μαζί σου τότε είναι η ώρα της αυτοκτονίας μας τότε ελπίδα δεν υπάρχει. Αν η πίστη μας είναι ψεύτικα που δεν είναι, τότε είναι να αυτοκτονήσουμε. <Κι> Θυμάστε τι σας έλεγα? <Κι> δεν βαφτιστήκαμε στο όνομα του Χριστόδουλου, σας το έλεγα? <Κι> ναι. Έχουν γραφτεί αυτά, είναι εδώ σε κασέτες αυτά. Αυτά είναι εδώ. Δεν βαφτιστήκαμε στο όνομα του Βαρθολομαίου. Όχι. Αυτά είναι γραμμένα. Εδώ. Έχω μαρτυρίες. Γιατί μας τα λες αυτά. Διότι ακούσατε πολλά και ακούστηκαν πολλά προχθές Και πολλοί εκ των χριστιανών πέσαν από τα σύννεφα ακούγοντας πολλά <κοί> σας είπα δεν επιβεβαιώνω τίποτα αλλά και δεν απορρίπτω τίποτα <κοί> και θα συνεχίσω και όλα αυτά δεν είναι Πράγματα που πρέπει να μας εμβάλλουν σε απελπισία Όχι απελπισία Θλίψη, ναι Φλίψη. Λύπη, ναι Γι' αυτό σας είπα, έχετε δάκρυα, δεν έχετε Άμα πεθάνει κανένα δικό σας, αρχίζετε τα κλαμούδια Άμα, άμα αρρωστήσει κανένα δικό σας, αρχίζετε να κλαίτε άμα αρρωσταίνει η εκκλησία όχι καθώστε μέχρι τα μεσάνυχτα καθώστε μέχρι τις 3 τις 4 το πρωί και ακούτε και γελάτε και συγκονώστε το πρωί και βγαίνετε έξω με τρίβοντας τα χέρια τα άκουσες, τα άκουσες, είδες τι γίνεται Είδε οι βρωμιάριδες είδε. ποιοι είναι αυτοί οι βρωμιάριδες αν είναι τα παιδιά του λαού είναι. Τα παιδιά τα δικά σας είναι. Αυτός ο Αρχιμαντρίτης είναι παιδί κάποιας οικογένειας, κάποιας μάνας που ενδεχομένως τώρα αυτή η μάνα κάθεται και κλαίει. Ενδεχομένως αυτή η μάνα κάθεται και κλάει. Εσύ γελάς αλλά εκείνη κλαίει. Αυτός ο Νεσπότης έχει μια μάνα κι αυτός που κι αυτούν ούη μάνα μπορεί να κάθεται να κλαίει Όχι απελπισία λείπει όμως ναι γιατί όχι απελπισία δεν είναι αυτά τα πράγματα απελπιστικά στην εκκλησία στην εκκλησία μας να συμβαίνουν αυτά τα φοβερά τα ανήκουν στα πράγματα αυτά δεν τρέπονται φοράνε και τα ράσα θα πείτε ε, ε, έτσι λέγανε Η ηθικοί πήγαν να κάνουν μάθημα ηθική τώρα ε. δεν τρέπονται δεν τρέπονται <Καταλικά και δεξιστικοί> αδερφοί μου αδερφοί μου Πάντα θα θυμόστε το εξής Δεν δικαιολογάω Όχι Άλλωστε σας είπα Έχετε τουλάχιστον εσείς εδώ Έχετε κουραστεί από τι φωνές μου Έχετε κουραστεί να ακούτε τι φωνές μου Και έχετε Πιστήρια Πιστήρια έχετε Ότι ουδέποτε Εκρύφτηκα πίσω από το δαχτυλό μου Ουδέποτε αλλά θα έχετε υπόψη σα το εξή. Εάν μέσα στου 12 μαθητέ του Κυρίου. Εβρέθηκε ένα σειούδα προδότη. Ένα στου 12. Και άλλο ένα πέτρο αρνητή 2 στου 10, 2 στου 12. Θα έλεγα ότι θα ήταν άδικο Μακάρι να γινόταν Αλλά θα έλεγα ότι θα ήταν άδικο Μέσα στους 8.000 δεσποτάδες και παπάδες της πατρίδας μας Να μην υπάρξουν και οι προδότες και οι αρνητές Το επαναλαμβάνω μακάρι να μην υπήρχαν Μακάρι να ήταν άγγελοι όλοι τους Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Και θέλετε να σας πω και ένα άλλο για να δείτε ο Κύριος μας πόσα μας έχει, μας έχει διδάξει. Όταν ο Κύριος επέλεγε τους μαθητές του και έλεγε έλα Ανδρέα, έλα, έλα Πέτρε, έλα Ιωάννη, έλα Ιάκωβε, έλα Φίλιππε, έλα Θωμά, Έλα ματθέ, έλα δώ, έλα δώ, έλα δώ, έλα σύ, έλα σύ, έλα, έλα θα δέ. Όταν είπε και στον Ιούδα τον Ισκαριώτη, έλα και στη Ιούδα, ήξερε ότι αυτός θα τον πρόδιδε. Το ήξερε. Θεός παντογνώστης, ε; Το ήξερε. Δεν σας κάνει εντύπωση. Το ξέρει ότι θα είναι ο προδότης και όμως τον παίρνει. Δεν σας κάνει εντύπωση. Εμένα μου κάνει εντύπωση, τεράστια εντύπωση. Γιατί βλέπετε ο Κύριος δεν θέλει να παρουσιάσει στον κόσμο ένα καλό προφίλ, να παρουσιάσει μια καλή εικόνα. Θα μπορούσε σαν Θεός παντογνώστης που είναι και σαν Θεός που ξέρει το μέλλον να δει και να καλέσει αυτούς οι οποίοι πραγματικά θα ήταν εικόνες μες στον κόσμο. Εικόνες. Θα τους προσκυνούσε ο κόσμος. Θα ήταν άψογοι, ακέραιοι. Και είχε ο Θεός τον τρόπο να βρει τέτοιου ανθρώπους. Όμως παρότι Θεός παρότι βλέπει ότι ο Ιούδας θα είναι ο μέλλον προδότης τον παίρνει μαθητή του έστω κι αν ξέρει ότι αυτός θα προδώσει τον Χριστό και θα αμαυρώσει όλη την εικόνα της Αγίας Δωδεκάδος του Κυρίου μας γιατί τον πήρε μαζί του Πρώτον μεν για να τον βοηθήσει, για να του ανοίξει τα μάτια. Πράγμα που ο Ιούδας δυστυχώς ήταν τόσο πορωμένο που δεν κατάλαβε τίποτα. Αλλά και το δεύτερον, γιατί τον κάλεσε κοντά του, τον κάλεσε αδερφή μου, για να μας δώσει ακριβώς την εικόνα της εκκλησίας του, της μελούσης εκκλησίας του. Ότι μην περιμένετε μέσα στην Εκκλησία να υπηρετούν άγγελοι. Άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα υπηρετούν. Και σαν άνθρωποι θα ακούσετε πέρα από τις αρετές τους, θα ακούσετε και τις πτώσεις τους, θα ακούσετε και τα αμαρτηματά τους, θα ειδείτε και το ανθρώπινο στοιχείο επάνω τους, Μακάρι να μην εφαίνονται αυτά Μακάρι να μην τα είχαν αυτά Μακάρι η Εκκλησία μας να, υπηρετούν, να υπηρετεί το από ανθρώπους πραγματικά εγγέλος Μακάρι Αλλά δεν γίνεται Και επομένως αγαπητοί μου αδελφοί, Αυτά που ακούσατε προχθές. Και αυτά που ακούμε και δυστυχώς θα συνεχίσουμε να ακούμε για πολύ καιρό ακόμα είναι δυστυχώς αυτά τα οποία ήδη μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος. Ότι θα τα ακούσετε αυτά, αυτά θα είναι μπροστά σας συνεχώς. Να εύχεστε... Να εύχεστε να μην συμβαίνουν έτσι δεν είπε. Προσεύχεστε, λέει, του μη ελθείν τα σκάνδαλα. Να προσεύχεστε να μην έρχονται τα σκάνδαλα. Κάντε κάμια προσευχή για του δεσποτάδε, δεν κάνετε. Εγώ σα παρακάλεσα τώρα και σα λέω: Κάντε να έρθει ένα καλό δεσπότη. Αλλά δεν του έχει ποτέ του δεσποτάδες στην προσευχή σου. Του έχει ποτέ του καλογαίρου στην προσευχή σου. Μόνο κάθεσε σκοπτικά και του κοροϊδεύει. Και λε: Καλόγεροι αυτοί δεν τρέπονται να κάνουν τέτοια πράγματα. Ξέρεις όμως τι πήρα να οι το ξέρεις αυτό, έπιασες ποτέ κανέναν καλόγερο να του πεις «Πάτερ, πώς περνάς μέσα σε αυτή τη γενεά τη βρώμη και την αμαρτωλή, πώς, και αν εκείνος είναι απερίσκεπτος και δεν προσεύχεται, εσύ προσεύχεσαι γι' αυτόν». πώς τε και μου λέτε παπούλη πότε θα κάνεις 400 λίτρο για να να σου δώσουμε τα ομονόματα μάλιστα εσείς κάνατε πότε κάνεις 400 λίτρο για μένα του δάλεια πορο κάνατε δεν κάνετε δεν έχω κάνω για σας εσείς κάνατε δεν κάνετε. <συσχεδί> δεν κάνετε δεν κάνετε δεν κάνετε δεν κάνετε δεν κάνετε, <συσχεδί> δεν κάνετε. <συσχεδί> δεν κάνετε. το κάνετε δεν κάνετε γιατί εσένα δεν σε νοιάζει αν ο πατήρ Δημόθεο είναι καλόγερος. δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει ο πατήρ Τιμόθεος έχει και αυτό του του, έχει και αυτό τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα που λέει εκεί πέρα, έχει και αυτό τον πόλεμο που υφεί, δεν σε νοιάζει. Ό, ό, ό, όχι. Ο πατήρ Τιμόθεος να κάνει προσευχη για μένα. Εγώ να μην κάνω για αυτόν. Ε, όχι. Ε, τότε μην περμένει εκκλησία. Τότε μην περιμένει κληρικούς, ποιος θα προσευχηθεί για αυτούς, ποιος. Και θες να σου πω και κάτι άλλο, τι είναι τι σου τι είναι αυτό ο Αρχιμαντρίτης, παιδί μιας οικογένειας είναι και αυτός. Ανήθικος, δεν το ξέρω, πιθανόν, πόρνος, πιθανόν, φιλοχρήματος, πιθανόν, δεν με νοιάζει. θα σε κάτι εσύ το καλό σου το πεδάκι, το ετοίμασες να το κάνεις κληρικό <σχύ> γιατρό ναι δικηγόρο ναι ποδοσφαιριστή ναι ηθοποιό ναι γλώσσες ναι τυχία ναι το ένα ναι το άλλο ναι κολυμβητή ναι ποδοσφαιριστή ναι μπασκελμπολίστα ναι γυμναστή ναι όλα ναι παπά όχι ως... ε τότε λοιπόν που θα γεννηθούν αυτοί οι παπάδες οι καλοί που θέλετε να ειδείτε που θα γεννηθούν που θα έλαβγουν απο τις πέτρες τις πέτρες παλιά οικογένειες αδερφοί μου παλιά οικογένειες το έκαναν τάμα τάμα το έκαναν όταν γεννιόταν αρσενικό παιδί Έκαναν τάμα, πηγαίναν στην εκκλησία και έλεγαν «Κύριε, το αγόρι μας παπά!» «Παπά!» Και η μάνα πήγαινε και το αφιέρωνε στην εκκλησία και παρακάργε τον παπά και τον δεσπότη να μεριμνήσουν για αυτό το παιδί να μπει σε σχολές σε εκκλησιαστικές να ακολουθήσει κατηχήσεις να ακολουθήσει πνευματική ζωή προκειμένου να αναδειχθεί καθαρό και σωστός ιερέας Σήμερα... Πού είναι το, πού είναι το Πού είναι το αδερφοί μου Πού είναι, πού είναι Γι' αυτό είστε άδικοι Και είναι άτιμο αυτό που ειναι το που το που ειναι το αδερφοι μου που ειναι που γι αυτο ειστε αδικοι και ειναι ατιμο αυτο που κανετε Να καθόστε μπωροστά στην τηλεόραση Και να βλέπεις τον φιλόπλο Και να κάθεσαι να γελάς Είναι άτιμο αυτό Αν ήθελες καλού ιερείς μάλιστα Το παιδάκι σου είναι καλό, καλό Καλό λέτε, όλοι, όλοι έτσι λέτε. Το παιδί μου, διαμάντι. Το παιδί μου, το καλύτερο του κόσμου. Το παιδί μου, μάλιστα. Αυτό λοιπόν το καλύτερο του κόσμου το παιδί. Γιατί δεν το έβαλες, γιατί δεν το κατεύθυνες να πάει να γίνει κληρικός, γιατί. Ο έσωπος, το λέω για τους παλιούς, δεν το ξέρουν ίσως οι νεότεροι τον έσωπο και είναι κακό αυτό, ο έσωπος ήταν ένας παραμυθάς Αλλά έφτιανε μύθους Πολύ διδακτικούς Είναι η περίφημη μύθη του Εσόπ Σ' ένα, λοιπόν Από αυτούς τους μύθους λέει το εξής Κάποτε λέγει Τα λουλούδια Αποφάσισαν Να βγάλουν το βασιλιά του. μαζευτήκαν λοιπόν λέει ο μύθος τα λουλούδια όλα μαζί σε μία σύναξη και είπαν εκεί μεταξύ μας θέλουμε λέει και εμείς πως έχουν τα ζώα έχουν το λιοντάρι το έχουν βασιλιά του. έτσι λέει και εμείς τα λουλούδια θέλουμε και εμείς να έχουμε το καλύτερο λουλούδι να είναι η βασιλισσά μας να είναι το βασιλιάς μας Μάλιστα. συμφωνούμε συμφωνούμε Λοιπόν πουλέτε Πού λέτε να προτείνουμε Ολα λοιπόν εκεί αποφάσισαν ποιο έχει την ωραιότερη ευωδία Από όλα τα, τα λουλούδια ποιο έχει την ωραιότερη ευωδία λέει έχει το Τριαντάφυλλο Α πάμε στο Τριαντάφυλλο Να του πούμε να γίνει η Βασίλισσα Πάμε στο Τριαντάφυλλο Πάνε τα λουλούδια όλα Λέει τι θέλετε λέει το Τριαντάφυλλο Λέει Θέλουμε να γίνει η βασίλισσά μα, ο βασιλιά μα. Θέλουμε, θέλουμε κι εμεί αποφασίσαμε να έχουμε ένα βασιλιά. Και σου προτείνουμε τιμητικά, εσύ έχει το ωραιότερο άρωμα, θέλουμε να γίνει ο βασιλιά μα. Ωραία, δεν με αφήνετε, λέει το, το 30. Αφήστε με ρεστινή, στη φτώχεια μου εδώ πά Καημένε, βασίλισσα και τέτοια πράγματα. Α, δεν πηγαίνετε από εδώ. Δεν θέλω. Δεν θες γιατί δεν θες Δεν θέλω, αφήστε με στι κοτούρε μου τώρα εγώ έχω τις δικές μου μερίμνες, αφού το να αρνήθηκε πού να πάμε άκουτε να πάμε στη γαρδένια πάνε στη γαρδένια Θε εσύ να γίνεις βασίλισσα όχι δεν θέλω γιατί έχω κι εγώ τις μου. πού να πάμε να φύγουμε από τη γαρδένια να πάμε στην καμέλια θες εσύ καμέλια δεν θέλω κι εγώ καμέλια πήγαινα στον ένα πήγαινα στον άλλο στα λουλούδια όλα Όλοι αρνούνται και τέλος λέει απογοητεύτηκαν και έφτασαν να πάνε να ρωτήσουνε το αγκάθι και πάνε στο αγκάθι λέει δέχεσαι να γίνεις ο βασιλιάς μας, δέχομαι. Τι δείχνει ο μύθος, διδακτικός μύθος. Το καλό σου το παιδί, δικηγόρο. Το καλό σου το παιδί, γιατρό. Το καλό σου το παιδί, πολιτικό μηχανικό. Γιομήσανε. Δεν έχουμε πλέον άλλα, δεν έχουμε γραφεία, δεν υπάρχουν γραφεία στην πάτρα, γεμήσανε. Αυτά τα τρία είναι. Γιατρό, μηχανικό και δικηγόρο, πολιτική μηχανική. Αυτή. Τρία. Όπου και να κοιτάξει γύρω, πολιτική μηχανική αυτό. Το καλό σου το παιδί. Πού είναι το Καθηγητή Πανεπιστημίου. Το καλό στο παιδί, καθηγητής θεολόγος. Το καλό στο παιδί, καθηγητή φιλόλογος. Καθηγητής μαθηματικό. Γιομίσαν μαθηματικοί. Αβέρτα μαθηματικοί, αδιόριστη. Του δείχνει η τηλεόραση, του δείχνει. Παίρνουν τα πτυχία τους, τα κάνουν φωτοτυπίες και διπλώμα σου Εκεί καταντήσανε. Το καλό στο παιδί, το έκανε. Το καλό παιδί, το έκανες. Το έκανες. Γιατρό, δικηγόρο, το έκανες, το έκανες, το έκανες. Παπάς, βασιλιάς. Παπάς είναι βασιλιάς, το ξέρεις αυτό. Παπάς είναι ανώτερος του βασιλιά. Παπάς είναι ανώτερος του βασιλιά. Το καλό στον παιδί. Πού είναι το καλό στον παιδί. Μη διαμαρτύρεσαι λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή ακούστε τέτοια πράγματα. Δύο πράγματα να κάνεις. Κλάψε! Έτσι δάκρυα! Κλάψε για την Εκκλησία. Κλάψε για αυτούς. Όχι για την Εκκλησία. Η εκκλησία δεν πάθαει τίποτα. Κλάψε για αυτούς. το πρώτο. Και το δεύτερο, κατηγόρα τον εαυτό σου που τα παιδιά σου Μην πω που είναι. Εσείς ξέρετε που είναι. Να μην πω. Να μην πω. Να μην πω! Να μην έρθω τη νύχτα να χτυπήσω την πόρτα σου. Να δω αν είναι μέσω σπίτι τη νύχτα. Μην έρθω. Μην έρθω τα καλά σου παιδιά μην έρθω στις μία τα μεσάνυχτα και στις δύο τα μεσάνυχτα και στις τρει τα μεσάνυχτα να δω που είναι το παιδί σου εσύ που κάνεις το δάσκαλο και σηκώνει το δάχτυλό σου και κατηγορείς τον αρχιμανδρίτη και τον δεσπότη ψάξε που είναι τα παιδιά σου θλίψεις ναι και εγώ θλίβομαι και εγώ στενοχωριέμαι με αυτά που ακούω αλλά αλλά αλλά μου λέγανε οι παπάδες σήμερα που συναντηθήκαμε εκεί σε μια κηδεία ενός ιερέους μου λέγανε ντρεπόμαστε μου λέει πάτερ να κυκλοποιούν γιατί τρεπόστε, γιατί ντρεπόστε γιατί ντρεπόστε ντρέπες γιατί γιατί ντρέπεσε πάτερ εσύ που έχεις αξία μες στον κόσμο εσύ που έχεις το ράσο σου είναι ο γεωμάτος σκόνη και το ράσο το... σου το... το... το... το... είναι γεμάτο αίμα αίμα γιατί τιμάς την ιεροσύνης ντρέπεσε γιατί βρέθηκε ένα κάθαρμα μέσα στην εκκλησία Όχι, όχι, όχι. όχι. Ντράπηκε, ο Χριστός. ντράπηκε ο Χριστός γιατί βρέθηκε ο Ιούδας Όχι, να ντραπεί ο Ιούδας όχι να ντραπεί ο Χριστός να ντραπούν οι άτιμοι, όχι να ντραπούν οι τίμοι Ανίμονο Όχι Ντρεπόμαστε, <laughs> όχι πατριμο. μου Μην μιλάτε Όχι πάτερε μου Δεν ντραπούς εσύ, να ντραπούν αυτοί <laughs> Αλλά κι εσείς που με ακούτε αδερφή μου Εσείς που με ακούτε Να τα έχετε υπόψη σα αυτά